Λένε. Όλοι μα κλέψανε κλέψαν και κλέψαν αυτή. Του πιστέψαν έκλεψαν. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι FM, στους 97 ,8 στην Αθήνα, του 17,1 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στα ευρωπαϊκά μα αυτά. Δεν παίζουν τον τελευταίο καιρό. Δεν, δεν έχουμε τρίτο κόμμα την Ευρωπαϊκό ανερχόμενη χρυσή αυγή. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί ξαφνικά. Πλειοδοτεί η Χρυσή Αυγή Δια στόματος κυρίου Σίναδεινού Στην ίδια συζήτηση για την οποία θα σας πω τώρα Στο Ευρωκοινοβούλιο Συνενοημένος και με τον κύριο Αβραμόπουλο Ο οποίος είπε τα ίδια Χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα Επειδή εσείς μπορείτε να έχετε την αντίληψη Ότι α, τα πράγματα χαλαρώνουν Λοιπόν για να δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα Κρατών σα Σατοΐσεις Δουβλίνε 1, 2, 3 μετά πορείες σαν το Σαρλί να δείτε τι επιπτώσεις έχουν σε μια ζωή, σε ένα επίπεδο καταστολής, ακόμα και αν φύγουν τα κάγκελα από τη Βουλή, μοιάζει να χαλαρώνει η παρουσία των αστυνομικών και των μάτς στους δρόμους, πάμε στην καρδιά των πραγμάτων. Γιατί αρκετή κουβέντα έγινε περί καρδιάς, ας αρχίσουμε να βλέπουμε και τα προβλήματα στην καρδιά τους. Οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν αεροπορικώς από και προς στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας που προωθεί η Κομισιόν θα συμπληρώνει ένα μακρύτατο κατάλογο με προσωπικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα αποθηκεύονται έως και πέντε χρόνια και θα έχουν λεπτομέρειες ακόμα και για τις διατροφικές συνήθειες του επιβάτη ή τον αριθμό των πτήσεων που κάποιος από εμάς έχει χάσει. Η οδηγία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαιτεί συμπληρωσή 42 διαφορετικών πεδίων με πληροφορίες για τους επιβάτες των αεροπλάνων Μερικά δημιουργούν την εντύπωση πως δεν πρόκειται για πληροφορίες όπως η εθνικότητα του επιβάτη Αλλά όμως είναι πιο εντυπωσιακά Για παράδειγμα θα ζητούνται πληροφορίες για τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή που έχει κάποιος αγοράσει Κάτω τον Guardian θα αποθηκεύονται 5 χρόνια Θα δίνοντα το προσωπικό ασφαλεία, το εκάστοτε προσωπικό ασφαλείας Εταιρεία ιδιωτική, αυτή που έχει οριστεί σε ένα αεροδρόμιο. Σε αεροδρόμιο, ιδιωτικό, σε αεροδρόμιο κρατικό. Πάντω θα δίνει εντοπ στην Ευρώπη αυτά τα προσωπικά ασφαλείας. Είναι αναγκέλα για να βοηθηθεί καταλέγμηση τη Τρομοκρατεία, την υπερασπίζονται όλοι οι Υπουργείο Εσωτερικών. Ε, αυτοί ε, οι υπουργοι κατάληξαν στην απόφαση κατά τη συγκέντρωση στο Παρίσι για το Ζουσου Ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των επιβατών. Θέσπιση συστήματος, άμεση υλοποίηση θα είναι το θέμα στη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 5η στη Ρήγα. Λοιπόν, θα έχουμε μια σούπερ βάση με δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων επιβατών που θα χρησιμοποιούνται από κοινού στις 28 χώρες της ένωσης, και επειδή πολύ λόγος γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Jean-Philippe Albrecht, ήταν καυστικός. Τα σχέδια της επιτροπής είναι ίβρης για τους επικεδές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι υποστηρίζουν τη διατήρηση δεδομένων χωρίς καμία σύνδεση μεnaissance gekτιμένο κίνδυνο ή υποψία, δεν είναι αναλογικοί. Αν θέλετε όμως θα πάτε τώρα σε ένα άλλο μέλος της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, τον Τίμαθη Κύρι Κούπ, ο οποίος λέει ότι είναι δυνατό να βρεθεί συνένεση και να προωθηθεί άμεσα μια αναθεωρημένη πρόταση. Να φυλάει βέβαια λέει, τη ζωή και τις ελευθερίες, να προσφέρει αυτηρότερους κανόνες. Αν δεν είχα ζήσει τον εξυγχρονισμό, την ηλεκτρονική ε, ε, καταγραφή ιδιαιτεροτήτων, Φιλής, με πολιτισμικό χαρακτήρα μεταξύ Τούτσι και Χούτου στη Ρουάντα που κατέληξε σε σφαγή με κατάλογο τότε θα τα θεωρούσε όλα αυτά λόγια του αέρα επειδή δεν είναι λόγια του αέρα και όταν θα έρθουν οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ αργά και θα αναζητείτε ένα κομμουνιστή να βγει στον δρόμο να σας υπερασπιστεί λόγια του αέρα λοιπόν το χαρίζω σε όσους και όσες δεν άκουσαν τις σιρήνες των καιρών Και επέμειναν να αντιπολιτεύονται την καρδιά του συστήματος Τα υπερμνημόνια των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών Στα οποία οφείλεται μόνο κατά τμήμα η σημερινή μας μιζέρια Η υποταγή είναι τα τρία τέταρτα Επομένως στοίχη μουσική Παναγιώτη Καλατζόπουλου Τραγούδι Μαρία Τουμπανάκη παίζει η ορχήστια του δρόμου Λόγια του Αέρα Φέρτε τον νύχτα να τον δω και πάρτε τον τη μέρα Σουιγκάκι, φοριέται πολύ τώρα τελευταία Εξατάται ποιος το χορεύει Αυτός που έχει καγέν Και πρέπει να διάγει λιτόν βίο Ή αυτός που έχει βυθιστεί Δια της λιτότητας Σε πολύ μεγάλη δυστυχία Και κατά αυτήν την έννοια Βυθισμένος στη δυστυχία Αρχίζει και σκέφτεται Την επομένη των εκλογών Ότι για όλα αυτά είναι τα καγέν Φύγε είσμωρ κι στήθες ως άλλη δεν θα δεις τα λόγια αρχές, πέ, τα γεισα εύκολα με στος σκοτάδι μα κτώρα πει Δεν είπαμε στις ειδήσεις, αν έχετε καλά τα αυτιά σας, αυτό του αερά, όποιος σας ακούει και αν είναι ταξιτζής, με πολύ μεγάλη παράκληση, ο οδηγός ακουγερίαλ, μία κυρία έχασε σήμερα στις 11 η ώρα σε ταξί από την Καλυθέα προς την Όθωνος Σύνταγμα, Καλυθέα προς Όθωνος Σύνταγμα, ένα φάκελο που είχε μέσα έγγραφα, τραπεζικά και βιβλιάρια υγείας. Επειδή πρόκειται για κάτι που αυτονοήτως και μόνο από το περιεχόμενο καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιον να του αλλάξει ή να του κυριολεκτικά ξεθεμελιώσει την τρέχουσα ζωή του, Ε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ε, αν με ο ταξιτζής, κάποιος πελάτης που τυχόν το βρήκε, οποιοςδήποτε 2 11 200 200 Τηλεφωνήστε εδώ, θα προσφέρετε μεγάλη υπηρεσία σε μια γυναίκα που έχασε ένα φάκελο μέσα σε ένα ταξί στις 11 η ώρα από την Καλυθέα προς την Όθωνος στο Σύνταγμα και είχε μέσα ο φάκελος τραπεζικά έγγραφα και βιβλιάρια υγείας 2-11-200-8-200 Πάμε ειδήσεις και κλέψαν αυτοί που του οι... επειδή πολλή τη μόδα είναι τα Ισπανικά και πολλή τη μόδα είναι και η Λατινική η Αμερική. Και επειδή. Όταν μιλάμε για κασάντρε. Δεν μιλάμε για κασάνδρε που θα αρχίσουν να μαντεύουν καταστροφές Αν σας περνάει από το μυαλό. Πως ένα κόμμα σαν το κουκουέ Εύχεται καταστροφές Είσαστε γελασμένοι Βαθιά ανοιχτωμένοι Και οπαδί μιας μαύρης Ενδεχομένως και κοκκινόμαυρης Προπαγάνδας Τις καταστροφές Σε αυτό τον τόπο πρώτη τις πλήρωσαν οι κομμουνιστές Με το όπλο παραπόδα Για το λαό και την πατρίδα Για να μην πιάσουμε τα πράγματα Ανάποδα Και ξαναφτάσουμε Στα σκοπευτήρια σαν της Κεσαριανής Δεν θα μπω σε αυτό το παιχνίδι Σας έχουμε πει και 500.000 φορές Πως αν αύριο το πρωί έρθε ένας νόμος στη Βουλή Που είναι καλός, κάνει καλό Σε μια μερίδα ανθρώπων θα τον ψηφίσουμε Αυτό δεν σημαίνει τίποτα Κανείς δεν μπορεί να απαγορέψει Ακόμα και σε αυτούς Τις 61.000 ανθρώπους Που είναι στην πλειονότητα τους ενδεχομένως και καινούργοι ψηφοφόροι Που πλησίασαν το να είναι κου Γιατί θέλουν μια ισχυρή αντιπολίτευση, ότι δεν έχεις δικαίωμα σε αυτό τον τόπο να θες μια άλλη πολιτική και όχι απλώς μια άλλη κυβέρνηση. Κανένας δεν απαγορεύει σε κανέναν. Πόλο μάλλον σε ανθρώπου έγινε έναν που στο κάτω κάτω τη γραφή έχουν και 42 χρόνια στα μύδια. Και το λέω αυτό για το, το ακούστε αυτό το 42 πολλές φορές Και το λέω αυτό για τη τέσσερι συνάδελφοί μου που δουλεύουν στην έρθρα εξέλεγησαν. βουλευτές τέσσερις Από του απολύμένου τη ζέλη έχουν ήδη εκλογεί και έκαναν την ε, ζωή τους, στον αγώνα τους, την καριέρα τους και καλά έκαναν μέσα από την τηλεόραση. Και επειδή το βρίσκω άιδε να βρίζονται άνθρωποι για το ίδιο αντικείμενο επειδή βρίσκονται σε διαφορετικά και δεν το λέω αυτό για τους τέσσερις τέσσερι συναδέλφου με παρεξη. Και επειδή πολύ την έβρασαν την τηλεόραση άρα, πολύ την αγάπησαν, ειδικά αυτοί που τη φώναζαν για παράδειγμα, και πάμε εξέλεγισαν. Να παρακολουθεί την απεργία απίνα που γινόταν με διακοπέ για κρουαζάνε καφέ. Το είναι ξανάλε το μεχελόγια να έχει ο ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να μην το σχολιάζω. <coughs> Όπως επίσης δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι αυτή τη στιγμή από όλου του υπουργού τη κυβέρνηση, ο μόνος που μοιάζει να έχει μια σεμνότητα στον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο Γαριβήλ Σαγκαλαδί. Όταν άλλο βγαίνει και λέει λιτό βίος και καγένει, δικαίωμά μου είναι να κάνω οποιοδήποτε ασχολογεια και οποιαδήποτε κρίση. Στο κάτω κάτω της γραφή, είναι και εδώ και είναι και γενικό. Δεν είναι τουταρισμένο και δεν μιλάω στον τίχο μου ούτε στους τείχους σας μιλάω στα αυτιά σας και ο δεν τα αρέσει ας μην πάρει μέρος, τηλεφωνώντας στο 211 για πέντε βιβλία από τις εκδόσεις εώρα με τον τίτλο τον εξαιρετικό και το αντικείμενο Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της απεικιοκρατίας μέχρι σήμερα της Μαρίας Δαμιλάκου Ιστορία γεμάτη ρήξης, συνέχειες, συναρπαστική Λατινοαμερικανικές χώρες με Βασικές ομοιότητες, τρεις αιώνες ισπανικής και πορτογαλικής κυριαρχίας που άφησαν από δεκατισμένους τους ηθαγενείς πληθυσμούς και μια ξερονομιά εξάρτησης αυτής της πλούσιας σε φυσικούς πόρους υπήρου. Ως το τέλος της απεικιοκρατίας της αρχές του 10ου αιώνα, από εκεί το πιάνει μέχρι σήμερα, στο βιβλίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι κομβικές φάσεις αυτής της πορείας αναχώρα. Έχω πέντε βιβλία από τις εκδόσεις σε ώρα η ιστορία της Λατινικής Αμερικής για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 -200, και για τους μνησίκακους χολιασμένους ανθρώπους που ενώ κέρδισαν δεν μπορούν να χαρούν γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς κερδίσανε για αυτούς που χάσανε δεν ξέρουν τι ακριβώς χάσανε και ενδεχομένως που πάνε και για αυτούς που ξέρουν ότι ό,τι και να κέρδισαν το κέρδισαν με κόπο με βάσανο με κούραση, με το κεφάλι ψηλά και περήφανα. Πώς μπορώ, στίχη Ελένης Γιώγα, μουσική Αντώνης Μιτζέλος, τραγούδι Γιάννης Κότσιρας, ειδικά σε αυτούς που πρέπει να σκεφτούν πως έπεσαν να κοιμηθούν αριστεροί και ξύπνησαν μαζί με τους δεξιούς στο γεω κραβάτι. Στο κενό, εκεί που πάντα τρένα, εκεί που πάνω τρένα, φευγάτησαν τελικά σαν δυνατό, μια e totis meras sto vire totis Στο στενό και εγώ στο θέμα μια με του. Η ισορροπημένη σύσταση σε μεταλλικά στοιχεία, το νερό η όλη, αναβλύζει στους πρόποδες της ισορροπηράσης της και απόλυτα φυσικό φτάνει στο ποτήρι μας για να μας χαρίσει η δεξιά και η ισορροπία σώματος και πνεύματος. Φυσικό μεταλλικό νερό η όλη, αγνό και πολύ τιμού. Real FM Όλες οι εταιρείες του καφέ, τα κορυφαία πρωταθλήματα του ΣΚΑΕ και για πρώτη φορά ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Καφέ Ιμπρίκ αποκλειστικά στη Χορέκα. 6 με 9 Φεβρουαρίου, Μετροπόλιταν Έξπο. Οργάνωση Φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Επισκεφτείτε τώρα τον πιο έγκυρο διαδικτυακό σας σύμβουλο. 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες το μήνα. borot.gr Ρωτώ και μαθαίνω. Ό,τι με απασχολεί. borot.gr Εμείς σας δίνουμε την απάντηση στηριζόμενη στο κύρος των ειδικών μας. BORO.gr Ιατρικές, ψυχολογικές, νομικές και οικονομικές συμβουλές. BORO.gr Συμβουλές μόδας και ομορφιάς, επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. BORO.gr Μια διέξοδος στα καθημερινά διέξοδα. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο. Λέψανε λένε! επσανεκλεψαν γιατί τους πιστέψαν εκλεψαν αναπάνᱤα να ταξί ταχύ όχι τι βεθαμένη πολλά τα σας τα σε, σε ονόματα δεν μπορώ идικά με τον εμβολιογιστή μέχετε και सिग्νηήση και δυναμόση θαμπισ 7η φορά βيون με το ίδιο κόμμα, στην ίδια περιφέρεια Ε, μια χρονιά πριν από το 2000, το 1999 Πάνω σε εκείνη την τραγωδία Σ' ανοιχτής πληγής των Βαλκανίων Τότε στα αλήθεια Είμαι γριά Είμαι γριά στο κόμμα Είμαι γριά κοινοβουλευτικά Είμαι πολύ περήφανη και το λέει και η καρδούλα μου Εγώ θεωρώ ότι μεγαλύτερο κομπλημένο Μια γριά που να το λέει καρδούλα της δεν υπάρχει Είμαι στα 60 Είμαι σε μια ηλικία που έχουμε πριν Η μισή από τους υπουργούς Ένας μεγάλος αριθμ Οι μανάδες σας, οι πατεράδες σας, η θείς σας, οι νονές σας, οι νονείς οι γνωστή σας και βεβαίως οι γιαγιάδες σας, οι παππούδες σας, κατά αυτήν την έννοια. Όταν πια έχεις πατήσει 60 <coughs> μπορείς να έχεις θεωρητικά όλες τις ιδιότητες. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν είμαι εξαιρετικά χαρούμενη. Ανήκω μόλις στο 12% των υποψηφίων του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι άνω των 60 ετών γιατί γίνομαι 61 σε δύο μήνες. Επομένως ε, είμαι μια μία ψηφία ήδη και, ωραία γρήγορα, θα πάρω και εγώ την Άγουσα για να ανοίξουμε δρόμο στους νέους. Έτσι λοιπόν μπορώ, α, αυτό το λέω για μερικούς που και πριν από τις εκλογές πιο κομψά είναι η αλήθεια. Περισσότερο διαδρομιστικά. Και μάλιστα να σου λέω ότι είναι και συγγενούς ιδεολογίας για να είμαι και κόμψη. Και αμέσως μετά τις εκλογές με έναν τρόπο ε, Chill που σε κάνει και τα χάνεις αν θεωρήσεις ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται αριστερά και στο κάτω-κάτω της γραφής σέβονται ακόμα και τις ηλικιακές μειονότητες να σου λένε δε δε γερός είναι, σκότειται να φύγεται να αυτό να φλεγείται αυτά τα λένε γιατί διαψεύστηκε η ελπίδα τους που ήταν μια από τις ελπίδες που δεν ομολογιόταν αλλά που φάνηκε με τις πρώτες πράξεις αμέσως μετά τις εκλογές ότι ήταν προσυμφωνημένο σαν σχέδιο και σαν ελπίδα να με τους 96 χρόνια. Θα πάμε στα εκατό, Στη μεγάλη γιορτή, πάνω σε μέσα του καλέσουμε όλου. Στα εκατόχρο του κόμματος, Σε τέσσερα χρονά και από σήμερα. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνον Ζαχαριάδη από την πόλη των Θελώντα. Να πω στον Αρτινό που μου λέει Είναι πολύ ωραία ιδέα να ανεβάσουμε να βγάλουμε ένα συντίμε τα τραγού το έχω σκεφτεί και εγώ. Με αυτά που παίζουμε του τη στην εκπομπή μου λέει το Νίκο, Χαζη, Νικολάου, θα κάνεις, το πει Να πω τα χαιρετήματα μου στον Βασίλιστο Λάζοντα τις Βρυξέλλες. Να πω στον Νίκο και την οικογένειά του που με στέλνουν λέει στη Βουλή από την πρώτη φορά. Και ότι κάθε φορά με βρίσκουν και σοφότεροι. Βλέπεις τι κάνει η ρήξη του λαού σε κάνει καλύτερο. <laughs> και έχεις δίκιο, τώρα είναι η ώρα να ξεκαρήσουμε τα πράγματα. Ή με το κεφάλαιο ή με του εργάτε. Ή από εδώ ή από εκεί. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Να πω μια ένιση που είναι πολύ σοβαρή αν έχετε και συγενεί εκεί. Και για να ξέρετε τι συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης και μας αφορά. Ανακοίνωσε αν μπορεί στο παρακάτω ο Δημήτρης. Την Κυριακή πρώτη του μηνός, στο Μόναχο. Στην Βαντάλε Στράσε 80, στο Άνεβελτ Χάους. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αγώνα Μονάχου, με θέμα την κατάσταση στα ελληνικά σχολεία. Μετά από τον νόμο για την κατάργη της ελληνόγλωσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις ψήφους Νουδού Πασόκ Δημά Η Άμ Μονάχου, δηλαδή η Επιτροπή Αγώνα Μεταναστών Μονάχου, θα συζητήσει στην κατάσταση και τους τρόπου οργάνωσης γονών μαθητών και καθηγητών μαζί με όλους τους Έλληνε μετανάστε, ώστε να διευρυνθεί και να γίνει ποιοτικότερη η ελληνόγνωση η εκπαίδευση των παιδιών, όπως αξίζει στους μετανάστε εργαζόμενους στη Γερμανία. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται, είτε να ακούσουν είτε να συμμετέχουν ενεργά να γνωριστούμε την Κυριακή. Στο Μόναχο, σφαντάλερ στρέσσε, ο Είναι Δεν ξέρω γερμανικά. Δεν ξέρω. Λίγτιμα είναι λίστη, ξέρω. Φω περισσότερο φω. Αλλά ξέρω το γινό το άχουνγκου από τις ταινίε, Το προσοχή πανεγέβηθα. Και μου το όληγιμάτων μου φρικαρισμένη όταν φοβάζει το Αγρίνιο. Οι Γερμανοί. Πολλοί χωροί βγάζουν. Ε, οι φίλοι μου ή Συριζέ. Λέει ο Θοδωρή Έλα. Λίγο γεννεόδρο να είσαι εσύ. Κομουνιστή είσαι, δεν χαμιάζει. Έχει 61.0 ανθρώπους παραπανήσει δίπλα σου. Στο Γιάννη, καλησπέρα από την Ολλανδία, Μακάρι να πάει καλά η κυβέρνηση, ο δεν θα το θέλε. Έχεις τις αφιβολίε σου, ο οποίο δεν έχει. Να μην γινόμαστε κασάνδρες, όχι, αλλά να είμαστε και καβί αποκλείται. Όταν έχεις προσυμφωνήσει μια συνεργασία και τη βλέπει σε λιγότερο από 22 ώρες, τότε ξέρεις ξέρει ποιοκαν την πρόταση ότι μόνο μεσένα θέλει να μιλήσει. Στον Βαλεντίνο, ε, γράφει κάτι που το βρίσκω ευφιέρε και το διαβάζω έχει. Μια τοποθέτηση του δρόμου. Η εφή είναι μια κατάσταση του νου. Η εξυπνάδα και η βλακία είναι τρόποι με τους οποίους ο νου σχηρίζεται αυτή την κατάστασή του. Επομένως η εξυπνάδα και η βλακία δεν είναι κατάσταση του νου, αλλά εργαλεία αξιοποίησής του. Το πρόβλημα μου είναι από ποιον, φίλε μου. Λοιπόν, α, περιμένουμε να επιβεβαιωθούμε. Όχι καλό παιδέ μου, δεν περιμένουμε να επιβεβαιωθούμε. Επιβεβαιωθήκαμε. Ε, ο Πάνος, με τίποτα δεν είμαι ε Υπερβολικά ευχαριστημένη, Ίσως και παραπάνω από τι άπρεπε, ενθουσιασμένοι δεν είμαι. Γιατί απέχει πολύ η αλλαγή πολιτικής από την αλλαγή κυβέρνησης Ο Διονύσης θέλει να τα ψάξει το Βαρουφάκι. Δεν θα φάω σήμερα εγώ χρόνο στην εκπομπή για να τα ψάξει εσύ, νιώνια μου μπαγάλι μου στο Βαρουφάκι. Έχει την κάρι ο κόσμο από τις ίδιες απαντήσεις που δίνονται στου ανθρώπου, να προγραμματιστούμε γιόργο μου ε, επειδή Ένα συγκεκριμένο όνομα, δεν θα πέσω στην παγίδα και ο, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει βάρκησα, αυτό είναι αλήθεια γι' αυτό και δεν επαναλαμβάνονται τα λάθη βάρκησας ακόμα και αν έχουν άλλο άρωμα, άλλο χρώμα και άλλη αντίληψη για το ποιος εκτελέστηκε στην Κεσαριανή και look κάνεις λάθος, όπως το είναι και δεν με νοιάζει τι λέει ο Θοδωράκης και μάλιστα τον αφορά στα γράμματα και στη γλώσσα σε όλους όσοι εξακολουθούν να διαθέτουν την καλή διάθεση που είχαν και πριν να γονιστούν για μια ζωή καλύτερη. Και χιουμοριστική προσέγγιση για όσα μεγάλο μεγαλόστομα πριν από τις εκλογές και δυστυχώς εν μέρη συνεχίζονται και μετά τους χαρίζω σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου μουσική Μανουλοΐζου και τραγούδι Γιάννη Καλέτζη, τον Κουταλιανό. Α όχι, δεν χρειάζεται να παίξει ο Κουταλιανός τώρα αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Έριτ να ακούσουμε τους νυν Κουταλιανούς δηλαδή τον κύριο Ντάισεμπλαου και τον κύριο Β Jag kan översätta om du vill. Okej. Så jag börjar igen. Och bara inte om det finns någon tolkning. Okej. Mina damer och herrar, jag börjar igen. Det är en stor ära idag att vi har välkomnat i vårt och generellt i Grekland, den den Eurogroup. Σεκινήσαμε μια α, πρώτη α, διαδικασία γνωριμίας μεταξύ μας η οποία είμαι σίγουρος θα αποτελέσει τη βάση για μια επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία ακριβώς έτσι όπως α, απαιτεί το συμφέρον της Ελλάδας, το συμφέρον της Ευρωζώνης και το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συζήτηση μας έγινε σε εξαιρετικό κλίμα Συζητήσαμε μια σειρά αποζητήματα Όσο αφορά τις διαδικασίες της Ευρωζώνης Με ιδιαίτερη έμφαση στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την Δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης Που θα οδηγήσει σε μια νέα συμφωνία Εντός της Ευρωζώνης για μια Ελλάδα η οποία μπορεί να αναπνέει μέσα σε μια Ευρώπη που αναπτύσσεται και που αποτελεί τον κοινό τόπο κοινής ευημερίας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Από τη δική μου μεριά είπα στον κύριο Ντάιζελμπλουμ αναφέρθηκα εκτενώς στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και συγκεκριμένα την αποφασιστικότητα με την οποία σκοπεύουμε να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση της προσοδοφορίας που τόσο βάναυσα πλήττει εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμα και πριν από την δημιουργία της Ευρωζώνης τη χώρα αυτή, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να είναι βαθιές που πρέπει να γίνουν χωρίς φόβο και απάθος και οι Θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα αυτής της χώρας. Αναφέρθηκα ακόμα στην εγγύηση που η κυβέρνησή μας προτίθεται να προσφέρει, καταρχάς στον ελληνικό λαό και σε δεύτερη φάση στους εταίρους μας, για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα στο Διήνεκες. Συζητήσαμε μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Ευρωζώνη θα πορευθούν τους επόμενους μήνες και τέλος του κατέστησα γνωστό ότι το κράτος έχει συνέχεια αλλά αυτό που δεν θα δεχτούμε να έχει συνέχεια είναι η αυτοτροφοδοτούμενη κρίση αποπληθωρισμού και μη βιώσιμου χρέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ντάισελπλουμ που είναι εδώ κοντά μας. Η σημερινή μας συνάντηση θα είναι το πρόκριμα για μια αποτελεσματική, επικοδηματική και ιδιαίτερα θετική συνεργασία του Eurogroup με την ελληνική κυβέρνηση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Υπουργέ, Υπουργέ, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είχαρκετές επικοδομητικές συναντήσεις και συζητήσεις με μέλη της ελληνικής, νέας ελληνικής κυβέρνησης. Εκτός της συναντήσης μου με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη μίλησα με τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Τραγασάκη, τον Υπουργό κύριο Σταθάκη και τον Υφυπουργό κύριο Τσακαλώτον. Και ελπίζω να δέπα και σωστά αυτά τα ονόματα. But, uh, also... Το όνομά μου είναι επίσης δύσκολο, οπότε... Yeah. Με. με την Ελλάδα να πλησιάζει τη λήξη του προγράμματος είχαμε σημαντικό λόγο να γνωριστούμε μεταξύ μας και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας το συντομότερο δυνατό. Άρα λοιπόν είμαι ευγνώμων για αυτή τη συνάντηση σήμερα. Ο σκοπός της αντισής μου είναι δητός να, ακούσουμε, να ακούσω τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και να εξηγήσω τις απαιτήσεις των συμφωνιών μας. Μάλε disent Euro Έχουμε αβέβαα συμφέροντα Η περαιτέρω ανάκαμψη της ευρω... ελληνικής οικονομίας εντός της Eurozones και ήταν θεωρητικό το ότι άκουσα σήμερα προς αυτό αποτελεί και φιλοδοξία της νέας κυβέρνησης, Και τα δύο μέρη θέλουμε η Ελλάδα να ανακτήσει την οικονομική ανεξαρτησία της, το στομότρο δυνατό, να ενισχυθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και η εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να διασφαλιστεί η σταθερότητα εγχώρημα του πολιτικού Της. Το Yuri Group δήλωσε το 2012 όπω ξέρετε ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση να παρέχει επαρκή στήριξη στην Ελλάδα, καθόλου τη διάρκεια του προγράμματος και πέραν αυτής έω ότι η Ελλάδα να κτίσει πρόσβαση στην αγορά υπό τον όρο βεβαίως η εφόσον η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους της Ελλάδας είναι υπέρδυνες σημασίες η παραμονή της Ελλάδας εντός πορείας ανάκαμψης αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια δέσμευση για την διαδικασία μεταρρυθμίσεων και την δημοσιονομική βιωσιμότητα Οι μονομεροί, τα μονομερεί βήματα δεν αποτελούν έναν δρόμο πρόβου. τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν Μέλλον, προκειμένου να ε, υλοποιηθεί η βιωσιμη ανάπτυξη, ναι, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, και ναι, βεβαίως εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές για την νεολαία, για τους νέους. Συνειδητοποιώ ότι ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αντέξει να υποστήσει σκληρά μέτρα. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την επαναφορά της Ελλάδας εντοστροχιάς. Είναι σημαντικό να μην, θα, να μην πάει χαμένη αυτή η πρόοδος Η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βρει λύσεις Και να είναι αποδοτικές και για δύο πλευρές Για την Ελλάδα και τον λαό της Αλλά και για την Ευρωζώνη Και είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες γι' αυτό Έπρεπε να απόκειται λοιπόν πλέον στην ελληνική κυβέρνηση Την ελληνική κυβέρνηση Να καθορίσει τη θέση της Και να απόκειται σε εμάς Από κοινού μας με την νέα κυβέρνηση και τους εταίρους στην Ευρωζώνη να κινηθούμε προς το μέλλον και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε ευχαριστούμε πολύ Να είμαστε λοιπόν εδώ νομίζω ότι βγάλε ο καθένας τα συμπεράσματά του δεν θα σας κάνω εγώ ανάλυση θα ακολουθήσει ούτως ή άλλως και συνέντευξη τύπου με πολλές αναλύσεις θα δούμε τι εννοείται εγώ κατάλαβω ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους Υπάρχει ούτως ή η συνέχεια της δημοσιονομικής πιθαρχίας εφόσον είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να αλλάξει το μείγμα. Αν τολμούσα κάποιο σχόλιο, νομίζω ότι θα έριχνα έξω πρώτον. Την πληροφορία για το ποιοι είναι οι πέντε νικητές. Είναι ο 38, 95, 44, 71, 79, 18, 71, 24 και 8370 και το τραγούδι που το αφιέρωσα σε όλους όσοι Ξέρουν ότι θα χρήζουν υπεράσπισης Ακόμα και αν σήμερα βρίζουν Ειδικά αυτοί Είναι ελάχιστοι Επομένως το τραγούδι πάει στους πολλούς Που επιτρέπεται να χαίρονται Επειδή το κόμμα τους Το οποίο αποφασίζει στη βάση Να παραμένει το ίδιο 96 χρόνια Κόμμα του λαού Βγήκε δυναμμένο. Τα σχέδια αποδυνάμωσης δεν πέτυχαν Ο Κουταλιανός Μασάει ο Κουταλιανός Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός Πέτρες δροχανίζει. ο Κουταλιανός Και βούνα κρεμίζει ο Κουταλιανός Κι αν μασάει σιδερά και κάνει το λιωτάρι Στο τσάρδι του ο Κουταλιανός Τρένει <Τι> σαν το ξάρι στην κύρα του μπρος Αχ πως τι φοβάται ο φτώχος κουταλιάνος Τραίνει σαν το ψάρι στη γύρα του μπρος Αλλά μην το πείτε κανενός Det är skånbos, o kuttalianos. Kattapin i glåbos, o kuttalianos. Är TIGRI och ljotar, o kuttalianos. massa i sidera och gör det ljotar. Stå tjärn Φρένει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, άχ πως τι φοβάται ο φτωχός κουταλιάνος. Φρένει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανενός. Τζαρδί του ο Κουταλιανός το ψάρι στην κύρα του μπρος Αχ πως τι φοβάται ο φτώχος Κουταλιανός Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος Αλλά μην το πείτε κανενός στο τηλεφώνημα όμως εσείς είπατε πως και τον Varoufakis και τον Dyson Bloom. Και σας είπαμε και σχόλια, αλλά κανα δύο βφτάστη τα διαβάζω. Και σας είπα θα βγάλετε μονίσα στα συμπεράσματα σας. Λέει ο Φίλος μου "Απ' δε πάλι πλεονάσματα, απ' πάλι ανταγωνιστικότητα". Και μετά μου λέει μου, "Να μην αρχίζω να Μ, και εγώ τα άκουσα. Μικρά συνέχεια του κράτους, ανταγωνιστικότητα. Σας τα είπα ότι το πρόγραμμα 2020 της Ευρώπης προβλέπει μείωση του εργατικού κόστους για να επιτευθεί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο φίλος μου, ο Παντελής, ο Χάρος δεν κρατήθηκε και γράφει ακούγοντας τον Υπουργό και αυτόν που κάνει μπλουμ, δεν θυμάμαι κάτι που μου το έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, ο Ντάισεμπλουμ είναι, έλα, μην είσαι και εσύ προβλητικός, αυτός που κάνει μπλουμ, εμείς είναι να μην κάνουμε μπλουμ. Λοιπόν, θυμάμαι, λέει, ο Παντελής, ο φίλος μου, τι έλεγε η συχωρισμένη μάνα μου, τα ίδια πατελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Φα, φαντάζομαι ότι αυτά θα στάλεγε και για τα καλά σου και για τα κακά σου. Ο φίλος μου από την πράγα που στέλνει και πράγια προτείνει 1,5 εκατομμύρια άνεργεια. Πρόταση, μυχτέ επιχειρήσει με χώρες μπρίκ με μεταφορά τεχνολογία, αλλαγή γεωστρατηγική, φυσικά εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση, προστασία αγορά, εθνικοποίηση. Μορτίλε, σε λίγο θα σε συλλάβουν έω εχθρό του Ευρώπου. Γιατί έτσι που πάνε τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείτε τη γνώμη σας ε, Έχω την εντύπωση ότι σε όσους προσπαθούν να κάνουμε κάτι άτεχνες, κάτι άκομψες, ανιστόριτες, συγκρίσεις Με το 89, κάτι πρόχειρα πραγματάκια, να τα λένε τώρα εδώ που τα λέμε και σε μένα Που το 89 θα μπορούσα να είμαι μέσα και δεν ήμουνα Το δεύτερο, να μου τα λένε εμένα που άνοιξε λογαριαζούν τον Γιώργο Παπαντρέου Και μου λέγατε ακριβώς τα ίδια που μου λέτε σήμερα Μου τα λέγατε και το 9 και το 7 Και τώρα φτάσαμε να λέτε εσείς Αυτά που λέγαμε κάποιες από εμάς Και με τρόπο εξαιρετικά σαφή Μπλεγμένη και με δικαστήρια και με διωγμούς Και με κλειστά περιοδικά και με ,τι άλλο θέλετε Τα μόνα που έμειναν είναι οι συμφορές και τα αποτελέσματά τους Αυτό δεν σε κάνει περήφανο Ανήκω σε εκείνους τους ανθρώπους Που θα προτιμούσαν να έχουν άδικο Φτάνει άλλοι να περνάγανε όλοι πάρα πολύ καλά. Και επειδή δεν έγινε αυτό, αφιερώνω σε όλους όσοι μετανιώσαν τώρα που δεν ψηφίσαν κουκουέ, με εξαιρετικά χιουμοριστική διάθεση, μα εξαιρετικά χιουμοριστική διάθεση, το σωστό κι αυτό. Στοίχη Μουσική τραγούδι από το Γιάννη Μανουηλίδη Είναι γνωστός από την Οπιστοδρομική Κομπανία και έχει μια αγάπη στα παλιά τραγούδια ε, ο Γιάννης και κυρίως... Έχει και εκείνο το Ζαμπετέικο στήλ του Ζαμπέτα που εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και εμένα και στην Άντση. Και εκεί που θα λέει Γάιδαρος σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάντε του μια τέτοια ανάγνωση για να μην κάνω φωνητικές γεωγραφίες όταν τα τραγούδια μπορούν καλύτερα να διαβαστούν και να ακουστούν με πολλούς τρόπους. Σωστο κι αυτό Στα πιάτα που πλήνα Πως αφήσα λέγε Μου λες να μην Στα κάνω χάλια Στο λουτυρό Σωστο κι αυτό Να μη σου τρώω Στο δερμοσύφωνα νερό Μου λες να μην Πέτω τα ρούχα Εδώ και εκεί Σωστο κι αυτό Κι όταν ξαπλώνουμε, μουλες κάνε πιο υγιή, μουλες να κλίνω τους διακοπτές στο δεσέ, κι αν πω μια λέξη, πάντα τιμημένη στο βερεσέ. Μα θεμουλες αλλά αγαπάςεις λιγάκι, Ούτε χρόνο ούτε καιρό Σωστό κι αυτό Αν πω μια λέξη Για κάποιο θέμα Σοβαρό Στις φιλενάδες σου λες Απ' τα λάθη μου έχεις καεί Σωστό κι αυτό Και πως ανάλατο Ήτανε πάλι Και στο φαΐ Μου λες να αλλάξω Σα χαρακτηράς Γενικός κάθε σωστός, γιατί τα πίνω έτσι μονάχος και διάρκος. Μα δε μου λες αν μ' αγαπάς κι εσύ λιγάκι, όπως τρελά, απ' την αρχή για το δαχτή. Σου λέει θα κρατήσω ένα πετάλε από την εποχή από προσωπικό. Και θα το κρατήσω απολύτως προσωπικό, σαν να μπορούσα να απευθυνθώ στον καθένα και στην κάθε μία που αποφάσισα να στηρίξουν τον αγώνα του Κουκουέ αυτή τη φορά, αλλά και στον καθένα και στην κάθε μία που ακούνε καλοπροέδευτα ανοιχτόκαρδα με καλή διάθεση, καλή και κριτική ενδεχομένως, και επικριτική ενδεχομένως, αλλά πάντως καλή διάθεση, αλήθεια, την εκπομπή αυτή εδώ. Και θα το αφιερώσω σε όλους όσοι έχουν συνειδητοποι ότι αυτό που μπορεί να έρθει είναι το μα του μαύρου φιδιού το οποίο εύχομαι να μην δαγκώσει κανένας ούτε τη φιλοδοξία, ούτε την καρδιά ούτε την ελπίδα και κυρίως ούτε τα παιδιά Ξέχασα μέσα στον αγώνα των ημερών ενώ αναρωτήθηκα φαναχτά τι να πω εκείνος ο γεροναυτίλος μου τον μάθατε από μένα ναι. τον ξέρετε κι εγώ, τον ξέρετε κι εσείς με την ωραία τρυφερή Σχεδόν εονόβια προσέγγιση της ζωής των πραγμάτων και της πολιτικής Και επειδή όταν οι εκλογές σε πάρουν μπάλα Ξεχάσεις αυτούς που μετράνε και στην ψυχή σου γι' αυτό Και τους θεωρείς δεδομένους Και επειδή ο γεροναυτήλος μου προφανώς την έσκασε για μία ακόμα φορά στο χάρο Όχι τον παντελή το χάρο, το βαρκάρι το χάρο Και είπε μας τώρα λάθος κάνουμε Γυρίζουμε πίσω καταμεσής της αχαιρουσίας, που σημαίνει ότι πέρασε πολύ μεγάλη περιπέτεια, αφιερώνω σε αυτόν κάτι που μου έστειλαν άλλη. Ο Κώστας από το Εγάλαιο, οι φίλοι μας, η Παπαδοπούλου, την ευχή να χίλια χρόνια. Ναι, εμείς θα είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση για το χάρο του καθενός, στη στιγμή του καθενός. Γεροναυθύλλο μου, σαν τη δική σου την καρδιά, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα, και σε δεν ψηφίζουν μόνο με το συμφέρον αλλά και με την καρδιά τους η μουσική και η στίχη είναι του Βαγγέλη Κορακάκη στο τραγούδι Εφεντούλα Ραζέλη από εμάς με πολύ μεγάλη αγάπη σε όλους τους γεωροναυτίλους που κατάφεραν να σκέφτονται, να αγαπάνε, να ακούνε μουσική και έχουν το δικαίωμα να έχουν κουραστεί σαν τη δική σου την καρδιά Και σου έχω μοιραστεί χαρές και λύπες, και τον ανήφορο που λέγεται ζωή. Και αν έχεις τόσο κουραστεί ποτέ δεν είπες, ότι που είμαστε μαζί. Τη δική σου την καρδιά, σ' όλο τον κόσμο τον ντουνιά, σ' όλο τον κόσμο το ντουνιά δεν είναι άλλη. Εσύ μου δίνεις τη χαρά, το γέλιο την παρηγοριά, κοντά σου βρήκα την αγάπη τη μεγάλη. Φωνιά μα και λιμάνι να λυπάμένο να φύλλα για πλοποριά. Τα τόσα όμορφω με χαλά μα που κάναμε κι από πεδιά. Σαν τη δική την καρδιά, σ' τον κόσμο των το δουνά, σε τον κόσμο του δουλειά δεν είναι άλλη. Συμβουίνει στη χαρά το γέλιο, την κοντά σου δικά την αγάπη τη μεγάλη. <ΣΣΣΣ> Σαν τη δική σου την Καρδιά σε όλο τον κόσμο των τουλιά, δεν είναι. Εσύ μου δίνεις τη χαρά Το γελιο την παρηγοριά Κοντά σου βρήκα Την αγάπη τη μεγάλη Φτάνουμε στο τέλος Αχ, έβγαλα και τα μικρότα ακουστικά Και σας α, ίσως πήραξα τα αυτιά Ζήτω συγγραμμα από τις πάνιε περιπτώσεις που το κάνω εδώ μέσα αλλά μάρε στο τραγούδι και θέλω να τα ακούω μέσα στο στούντιο χωρίς να φοράω ακουστικά σταθεια. Αν κοίταζε το μερολόγιο που δεν το άφησα τυχαία σήμερα στο τέλος. Σας σήμερα χάθηκε ο υθοποιό και διευθύντη του Εθνικού Θεάτρου Νίκο δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα να πω και να θυμίσω. Μάλιστα χθε επειζόταν και το έμαθηκε κόκκινο σε κάποιο κανάλια. Σας σήμερα Κυριακή, ο Στρατός, το 72 ανοίγει η πύρση στον τέρι της Βόρειας Ιρλανδίας επειδή διαμαρτύρονταν κατά τον διακρίσεων ενάντων των καθολικών και σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι σας θυμίζω ότι άνοιξε το Κόσοβο για θρησκευτικούς λόγους για να καταλήξουμε ότι η ουσία είναι το ορυχείο στο Κόσοβο το οποίο το έχει υπό την εποπτεία του αυτή τη στιγμή ο ΙΕ νομίζω ότι θα ξανακαταλάβετε σε τι κόσμο ζούμε και πού τα πράγματα είναι ανοιχτά σας σήμερα πέθανε για την ακρίβεια, Το 1948 Από ο Ινδουιστή Εθνικιστή στο Νέο Δελχί, Το σύμβολο Της πάλης για την ανεξαρτησία της χώρας Από τους Βρετανούς Υμπεριαλιστές Ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι Το 1948 Και επειδή σήμερα κοιδέχτηκε Ο Ντέμις Ρούσος Ούτε νομίζω ότι θα ακούσετε από εμέναν παραπάνω πράγματα Όσοι τον άκουσαν Όσοι τον χάρηκαν Όσοι τον έκριναν Πολλοί θα πικράθηκαν αφού μετά το του φρόντισε μια γαλλική εφημερίδα και μάλιστα αριστερή δημοκρατική να τον κάνει δύο παραδιόν με τα θάνατον από πλευράς κριτικής εγώ θα σας πέξω εδώ το Σεπτέμπερ όχι έκαναν άλλο λόγο γιατί η φωνή του είναι καλύτερη κατά την κρίση μας όταν μεγάλωσε και ορίμασε Σεπτέμπερ και αντίο στους μεγάλους ο καθένα στο χώρο του που κάποιοι αποφάσισαν να τους θεωρούν με τον τρόπο τους και τους λόγους τους αθάνατοι Το ποιοι το δικαιούνται, το δείχνει η ιστορία. Αυτοί που αποφτωνώνουν τα έργα, μόνο καλύτερα πέρασαν, ποτέ χειρότερα. Look for a place to stay. Ξεκινάμε ούτως ή αγώνα την επόμενη των εκλογών. Να είστε καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. You have been today And I'm on my way This is my special day If you don't get yours yet I'll try